Τι έγινε παιδιά; έρτικη, αστισιακή, αστιματική, ροματική μα πολλά σοβαρή εκπομπή στην εποχή τη uh, The Great Greek uh, When you get the blues, come on, get a rhythm. When you get the blues, get a rock and roll feeling in your bones, but taps on your toes. And get gone, get a rhythm. When you get the blues, a little shoeshine boy, he never gets low down, but he's got the dirtiest job in town, bending low at the people's feet on a windy corner of a dirty street. Well, I asked him while he shined my shoe, how to keep from getting the blues? He grinned as he raised his little head, he popped his shoe shine ragging, and he said, Get rhythm, when you get the blues, come on, get rhythm, when you get the blues. A jumpy rhythm makes you feel so fine, it'll shake all your trouble from your worried mind. Get rhythm, when you get the blues. Καλημέρα σας κυρίες μου και κύριοι 101,5 FM Στέρεο Ραδιολογικά καμιά ώρα Πας και σκάσικα να χαμόγελο Το αχύλι μας When you Κυρία μου, κύριέ μου get young, get Καμιά φορά Clone, λέμε εδώ Brigh για τα μεγάλα μέσα μαζικής εξαθλίωσης Ναι Αλλά είναι και κάτι μικρά Που εν αγνία τους Κάνουνε πολλά πράγματα Λοιπόν, κάνουν διάφορα πράγματα. Ε, πήρανε you τα όρη του σκάμπου, τα λαγκάτια και τι ραχούλες ε, αρχηγοί, αρχηγοί και εκπρόσωποι μεγάλων, μικρών κομμάτων να επισκεφθώσει. Την ε, επαρχίαν, πως την έλεγε εκείνο ο Σιμυτέκολα, ε, την περιφέρειαν. Ναι. Λοιπόν, να εξηγήσουν στου περιφερειούχου πόσο καλή είναι αυτή. Και πρέπει το κόμμα του να μπει και αυτό στη βολή. Και θα μπει δηλαδή. Διότι πια είναι πισμένοι η περιφερειούχοι. Ότι πρέπει τέλο πάντων να έχουν και έναν εκπρόσωπο Από αυτούς τους παλιούς εκεί που πήγαν σε νέο κόμμα Να τους εκπροσωπήσουν Για να... Αφού είναι ήδη είναι σωσμένοι Του σώνει τώρα ο Παπαδήμος Παπασαμαράς και παρέα του, Να συνεχίσει η ευτυχή ζωή Τον περιφερειούχο Λοιπόν που λες Μεταξύ μα. Τίποτα τίποτα έτσι μου Όλα μαύρα. Πανικός κυρία μου και κυριέ μου to... Επικρατείς το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης Πανικός to... Λέμε τώρα to... Διότι πλησιάζει η εκπνοή του χρόνου Και τα στοιχεία που έρχονται στην επιφάνεια Διευρύνουν τις αποκλίσεις Από τον προϋπολογισμό Πρώτη φορά ξαναματά συμβαίνει αυτό Και επικρατεί πανικός Κυρία μου και κύριε, Διότι Καταλαβαίνεις τώρα Θα ξανάρθει η Τρόικα Μετά τις γιορτέ. Και θα αρχίσουν πάλι τα ίδια Και θέλουν άλλα τρία 3. Και άλλα 7,5 δις Βάλτε ρε παιδιά Ένα νούμερο 300 δισεκατομμύρια δις. Να μην έχετε κάθε μέρα να λέτε για τρύπες να... Τι ξεχύλωμα έχουν φάει αυτές οι τρύπε σας to... Αυτά που λες και επικρατεί πανικός τώρα to... Αλλά το θέμα είναι to... Ότι αυτή πετάνε τον πανικό Εκείνο όμως το οποίο ετοιμάζουν Είναι μέτρα Μέτρα, μέτρα, μέτρα Δεν μας σαν απλά όλους Μας έχουν παραχώσει Όχι όλους Μην μπερδευόμαστε, όχι όλους Αλλά μη σκάς. Από σήμερα θα βλέπεις τα πόθενές και στον Βολευτόνενε Στο διαδίκτυο Θα βάλουν τα πόθενές και στον Βολευτόνενε Αλλά φορούν την περίοδο του 2009 Αυτά έπρεπε να έχουν δημοσιοποιηθεί το περασμένο καλοκαίρι Αλλά ρε παιδί μου τώρα ποιος πλάκα μας κάνει Θα πυροδοτήσουν αυτά τώρα καταλαβαίνεις γιατί τα ρίχνουν τε, αυτόν τον καιρό θα αρχίσουν τώρα να λέμε εμεί εδώ. Κοίτα ο τάδε βουλευτή έχει τόσα σπίτια. Κοίτα από πό, πό, πό, πό, τι λεφτά έχει. Βουλευτή και λεφτά. Πάνε μαζί, ρε μεγάλε. Αλλά θα πυροδοτήσουν μια. Θα ρίξουν αίμα στην αρένα. στην αρένα αυτή. Για να περνάνε αυτοί τα κόλπα του. Χωρί. Ορίστε παρακαλώ. Καλό. Τα έσχες, τα έσχος Έσχος, τα πόθεν έσχος Ναι, πόθεν έσχος μάλιστα Να είσαι καλά Τα εντάξει, Τα πόθεν είναι μεγάλη κουβέντα, Πόθη στους βάλτους Τα πόθεν έσχος Αλλά το θέμα είναι το εξής τώρα Θα τροφοδοτήσουνε που λες ελληνόπουλέ μου ορίστε παρακαλώ Η πόθη στους βάλτους Υπο... <laughs> καλό, καλό με άρεσε αυτό Ναι, ναι, ναι, ευχαριστώ Ωραίος τηλεκροατής Λέει αυτόν όν είναι υπόθη στους βάλτους Και μας είναι υπόθετο Τι υπόθετο Αγκούρ Αγκούρ Λοιπόν, που λες Κατάλαβες τώρα Και θα αρχίσω, εδώ θα φωνάζει ο καναλάρχης Δεν τρέποτε Έχουν τόσα λεφτά Φωνάζει ο θα, θα βγουν, όπα Λέλα παρακαλώ Καλός του εδώ Δε, Δεν πρόλαβα πήγα να βαζέψω κάνα μανταρίνι Αλλά ήταν ξινά ρε για όλα ναι, Μιλάμε για μανταρίνια δηλητήριων Με πήραν και φουγκινή και κάτι σκυλιά Βγήκε ένα ένας με, με το αμετωφηκής Με πέρασε για Πακιστανόνα Α, μισέταν Δεν είναι επομένως, δεν πάτησα εκεί να μου. Λιμεντίνε. Καλκούτα. Δεν θέλουμε. Εμείς θέλουμε ντόπια μανταρίνια από τα καλάνα. Ναι, αυτά τραβήξα πλήρω. Αλλά θα το ψάξω το θέμα. Έλα. Φε Ποιος Ποιο είναι. Α. Καμαρά yeah. Ποιος, ποιος έγινε Ποιος <igo> Ααα, εγώ θα πάω Θα πάω την παρασκευή <guss> Ωραία, θα το <guss> Τώρα θα ανακαινώσω εγώ τους συντρόφους <guss> Έγινε, έγινε <laughs> <guss> Έγινε <guss> Θα το κοιτάξω Να πήγα αυτός, εντάξει Έ, Όχι, έχω αέρα τώρα Είναι αέρα Τι είναι κενό, έλα Ναι, ναι η φούρνη, η φούρνη, ναι Θα να κάψουμε το... Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι σωστό. Σωστό. δεν γίνεται Σωστό thank you, thank you, thank you Γεια σου φίλε μου, γεια σου εγώ δηλαδή τώρα μου είπε ότι είμαι αναρχοαυτόνομου Με, με βρίζεις ρε φίλ. Γιατί με βρίζεις Άλλοι τέτοιοι δίνουν συνέντευξη στο ράδιο Εμένα δεν με κάλασαν ούτε για μια συνέντευξη Για ιστορικά θέματα Για πατριωτισμού Άρε πατρίδα τι τραβάς Άρε πατρίδα τι τραβάς Τελικά η μεγαλύτερη γελάδα στον πλανήτη είναι αυτό το κομματάκι εδώ που λέγεται Ελλάδα. Τι τραβάς ωρή πατρίδα. Λοιπόν, την Παρασκευή ενημερώνουμε τον πλανήτη. Έχει σύναξη στο Σύνταγμα η Χρυσή Αυγή. Κατε, Θα κατεβούν, λέει, περί το ένα εκατομμύριο κόσμος. Να κατεβείτε όλοι στο Σύνταγμα. Καλά το δεν είναι Χριστούγεννα την Παρασκευή, κανένα λάθος. Μήπως είναι σαν τα ανέκδοτα που είπε το «Τος, έλα σπίτι και δεν θα βρεις κανέναν» και πήγε άλλη και δεν βρήκε κανέναν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, λέγαμε για το «Πόθεν έσχεσ». Το ρίχνουν τώρα στο διαδίκτυο, θα γίνει τώρα ο κριτσπέταλος από σήμερα. Τόσα λεφτά ο ένας, τι ται, που τα βρήκε ο άλλος, και αυτό και πω, δεν είναι «Πόθεν είναι έσχεσ» και «Πόαπα». Και, να... και αυτήν του μεταξύ τσουουουπ, από πίσω Περνάνε μέτρα Καινούργια μέτρα Καινούργια μέτρα τα οποία Τα οποία Ελληνάρα μου θα τα πληρώσεις Διότι να ας πούμε Κοίταξε να δεις κάτι Ένα που ετοιμάζουν είναι φόρος Πρόσεξε και θα το περάσουν αυτέ τις μέρες <coughs> Με συγχωρείς Φόρο και στα χωράφια Και στα χωράφια Ξεκι... Για όλα τα ακίνητα που είναι εκτός σχεδίου Δηλαδή τα χωράφια θα πληρώνουν φόρο και ξεκινάνε από τα κοσμικά νησιά Καταλαβαίνεις τώρα Από πού να ξεκινήσω, από κουσοβίστα Θα έρθει μετά η κουσοβίστα Λοιπόν, καλά το πα κουσοβίστα Κουσοβίστα Τι σημαίνει κουσοβίστα Μικρή κουνουπίτσα Σιγά μη μικρή Δηλαδή, ξέρετε τι σημαίνει κόσοβο Κόσοβο Μπορείς Άστα λαβίστα baby! Γεια, γεια! Κόσοβιστα baby, πάρες <laughs> αυτό! <laughs> ναι, ναι, είναι όπως λέμε, άστα λαβίστα baby! baby <laughs> που, που, τέτοιος! Θα λέμε, κόσοβιστα baby! ρε, γεια, γεια! Λοιπόν... <laughs> Κόσοβο! <laughs> είναι η γη του Κότσεφα! <laughs> Καλάς! <Κατάλα. laughs> λοιπόν, η <οι> μικρή κοσοβίστα... <laughs> <laughs> τέλος πάντων τώρα, κοσοβίστα baby! Άστα λα κοσοβίστα baby! Λοιπόν θα, αυτό τώρα ετοιμάζουνε φόρο ακίνητης περιουσίας για τα χωράφια κυρία μου και κυριέ μου Όσοι λοιπόν κατέχετε χωράφια οικόπεδα σε, εκτός σχεδίου στα κοσμικά νησιά θα αρχίσει από τώρα Και βέβαια οι παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών αυτές οι ηγετικές μορφές Αυτή η πραγματική ηλεκτρονική εγκέφαλη ε, θα το προεκτείνουν το μέτρο πάντως ξεκινάει από Χαλκιδική, Πιερία κάτσε ρε η Πιερία δεν είναι νησί ή έγινε νησί και δεν το πήραμε χαμπάρι. α εντάξει, α οι παραλίες μας η Πάρος, η Μύκονος η Ρόδος, Σαντορίνη Αργολίδα και Αργολίδα δεν είναι νησί εκτός και αν έγινε η Αττική είναι νησί ή η αττικη νησί, νησί βέβαια και η Λευκάδα τα ακούσατε πολλιά μου στη Λευκάδα Άκου Γιώργο τι σου ετοιμάζουνε Φόρο για το χωράφι Έχεις κανένα χωραφάκι εκεί Φόρο για το χωράφι στη Λευκάδα Και, στα άλλα που είπαμε και μετά θα επεκταθεί Και σε, σε Σε περιοχές Ρε παιδί μου Μπορεί να μην είναι πως τις λένε Τουριστικές Αλλά είναι είναι Είναι ειν Ειν περιοχές ας πούμε Όπως η Άρτα ας πούμε τα τζουμέρκα που χιονίζει, τα χιονοδρομικά, τα μελισσόγη και η πραμαντά, αγναντά. Ε, ναι, είναι σαν το σαν μονί, που πάνε να βοηθούν. Μπορείστε, παρακαλώ. Αλλά Λαζαβακά, γεια, γεια, γεια. Είναι και Λαζαβακά. Είναι και Λαζαβακά. Μέσα μετά έρχονται αυτά δεύτερα γιατί είναι τόποι είναι αυτοί. Να... Λαζαβάκα, λακιγνικολιού! Ναι και μέσα. Οπότε ετοιμαστείτε. Τώρα μπορεί να, Εντάξει, χαμογελάστε. Πρώτη λοιπόν θα χαμογελάσουν όπως είπαμε Αττική Λευκάδα, Αργολίδα, Σαντορίνη, Ρόδος, Μύκονος, Πάρος, Πιερία, Χαλκιδική. Και πετε Οπότε καταλαβαίνεις μεγάλε. Χωράφι ήθελες, ε. Ήθελες χωράφι, ε. Περίμενε. Βέβαια τα 700 εκατομμύρια ευρώ που έφαγαν, κατάπιαν, κατάπιαν, αρούκοτα, τα κόμματα μέσα σε, στη δεκαετία 2.020, γι' αυτά δεν κάνει κανένας λόγο. Αυτά ρε παιδί μου είναι, πως θα την ονομάζαμε καναλάρχη μου, τεχνική υποστήριξη ε, της δημοκρατίας. Ε, κάπως έτσι. Ε, τα, αυτά τα λεφτά πήγανε για να βοηθηθούν αυτοί οι, οι άγγελοι, οι άγγελοι του συστήματος να σε κυβερνήσουνε, να σε φτάσουν εδώ που σε φτάσανε και μετά να σε σώσουνε Ρε στο χωράφι, φόρο ρε, Γι' αυτό ακριβώς το λόγο Κυρία μου και κυριέ μου ο Αντώνης τα πήρε στο κρανίο Αγρίεψε ο Αντώνης, Κίνηση ο Αντώνης μας πρωί Αγγελικούλα ζάχαρη, αγγελικούλα μέλη. Καλά λέσαμε, δε. Βρόντιξε το χέρι στο τραπέζι ο Αντώνης, πιο το δεξί το αριστερό, δεν έχει σημασία. Πάει, βέβαια. Αμέσως έτρεξε ο γραμματέας να φέρει το μανό γιατί έσπασε τον ήχη, αλλά είπε. Δεν θα είναι υποψήφιοι όσοι ζητούν αναδρομικά. Παρακαλώ. Δεν θα είναι υποψήφιοι όσοι ζητούν αναδρομικά. Θα είναι απευθείας βουλευτέ. Κατάλαβες! Αυτούς θα τους διορίσεις απευθείας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι συνεχίζεται το πανηγύρι κυρία μου και κυρία μου. Αυτοί θα τα πάρουν τα φράγκα αλλά συνεχίζουν να δουλεύουν τον ελληνικό λαό... Ε, να τον κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό. Λέμε τώρα μερίδα του ελληνικού λαού. Γιατί η άλλη μερίδα η μεγάλη τους γουστάρει. Τρελάρε παιδί μου. Έλα γίφτω μου έλα και θα μου έρθει, τρέλα. Έλα γίφτω μου έλα και θα μου έρθει, τρέλα. Σε δύο μήνες θα γίνω αντιπρόεδρος. Ποιος αυτό. Παρακαλώ Ρίχτω Περιχώσο μισό και πράγματα και oh, κοσοβιστά χώρια God. hey, πόδια Μιλάμε για τουριστικό προορισμό Προορισμό του μαναχάτα, ναι Ναι Ναι και πράγματα όπως είπε και κοσοβί στα Λα λοιπόν Έλα γύφτο μέλα και θα μου έρθει τρέλα <ΣΣΣ> Θα γίνω αντιπρόεδρο σε δύο μήνες <ΣΣ> Ποιος θα γίνει αντιπρόεδρο σε δύο μήνες Ποιος Πάτιν έλα <ΣΣ> Άλλη μια ευκαιρία έχεις Καρατζαφέρη. <ΣΣ> Κυρία μου κυριέ μου <ΣΣ> Επειδή ε, Θα έχουμε τρεις αντιπρόεδρους τώρα ε, Πρέπει να συμπληρωθούν οι δυο τόνοι Είναι γύρω στον 1,900 Είναι <ΣΣ> <ΣΣΣ> <ΣΣ> Ούτως ή είπε είπε σε μια συνέντευξή του ο Θα γίνω αντιπρόεδρος σε δυο μήνες Και μάλιστα έκανε εκτίμηση ο Καρατζαφέρνης Και αφού το είπε ο και τα σκυλιά δεμένα Δεν έχει λαμόγια λέει <laughs> Όχι λάθος Ό,τι βλέπω αρχίζει από λάμδα λαμόγιο το λέω Λοιπόν Δεν έχει λόγο να είναι ενθουσιασμένος Με όλα αυτά που γίνονται στο Υπουργικό Συμβούλιο είπε ο, ο, ο, ο μελωδικός αντιπρόεδρος Είπαμε, τίποτα δεν έχουμε δει ακόμη τίποτα, μα τίποτα, μα τίποτα Γιατί δεν έχουμε δει τίποτα Τι έγινε τώρα αυτά τα μεταλλεία στη Βόρεια Ελλάδα Τα παίρνουν οι Καναδοί Της Χαλκιδικής είχε πάρει εκείνος ο Άραψ Ο, μα, ο Μαύρος, ο ταμ, -Ταμ, -Ταμ. Η Eldorado Gold, Gold Corporation Απαπαπα Eldorado Gold Corporation Ανακοίνωσε χθες ότι προχώρησε Σε οριστική συμφωνία Με την European Goldfields LTD Βάσει της οποίας η Eldorado Θα αποκτήσει όλες τις μετοχές της European Μέσω ανταλλαγής μετοχών Στο χρηματιστήριο του Toronto Το Toronto του Toronto Το Toronto Αυτή λοιπόν είναι εταιρεία ανάπτυξης Πολύτιμων με άλλων και έχει εκτιμόμενα από θέματα χρυσού Γύρω στα 9,2 εκατομμύρια Ουγγίες Κάνε ένα πολλαπλασιασμό Κάποια τρισεκατομμύρια ευρώ Μην ξεχνάτε ότι η European Golf Έχει συνεργασία και με την εταιρεία Actor Ξέρεις ποιά είναι η Actor Θα είχες δει παλιά κάτι φωτογραφίες Τον σουφλέα που χόρευε απάνω Όταν ολοκληρώθηκαν τα έργα Αλλά περνάει σε καναδικά χέρια Πια και ο χρυσός της Ελλάδας Όπως ε, ολλανδικά πέρασαν τα χρηματολόγια <Boy> Και τα λιμπάν Και τα λιμπάν <campaign> Ένα λαμμόγιο Ένα λαμμόγιο Ένα λαμμόγιο Λοιπόν έχεις έναν ένα, Αυτά τα Τα Τα τα τα τα Τα τα, τα Ορίστε. <laughs> Απέχτων. Thank you, thank you, Άπαικτον. Έλα, δεν άκουσα. Άπέχτων. Thank you, thank you. Τι το θέλουμε το χρυσό, λέει ένα τηλεακράτη, αφού παράγουμε άλλο πολύτιμο μέταλλο. Ποιο μέταλλο, ε no Τους ε. Του Άπέχτο. Λοιπόν, κοίταξε τώρα, όταν έχεις ε, υφυπουργό εξωτερικών το δόλι, το ξέρεις το δόλι, το έχεις δει ποτέ το δόλι, θα μου πεις είχες δει ποτέ το μόσιαλο, είχες δει ποτέ το πεταλωτή, είχες δει ποτέ αυτά τα αυτές τις φατσούλες, όχι, αυτές οι φατσούλες στο Πασόκ γραφτήκανε, ε, και ανάλογα με τα τερτύπια του καθένα, Γερούλάνι και σία, κυπουρή και λοχαγή, είναι και αυτό λοιπόν το πράμα. Το πράγμα αυτό είναι η Φυπουργός Εξωτερικών Και δήλωσε ότι η Ελλάδα ουδέποτε παραιτήθηκε των αξιώσεων Ούτε θα παραιτηθεί για τις γερμανικές αποζημιώσεις Αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα Ένα τεράστιο ψέμα Διότι λέει συνεχίζει λοιπόν το δόλιο δόλι Κάναμε βήμα μπροστά στο ζήτημα του διστόμου Η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα να ανακαινήσει και μπλα μπλα και μπλα, μπλα. Ο ψευτράκος αυτός το ψευτρώνει αυτό που το ταΐζει ο ελληνικός λαός. Εδώ λοιπόν θα λέμε αυτά που πρέπει να λέμε. Αυτό λοιπόν, αυτό που γδέρνει τον ελληνικό λαό, αυτό το ψευτρώνει το λαμόγιο, λοιπόν, είναι από αυτούς που πριν, δεν έκλεισε μήνας που γινόταν η δίκη Ιταλή ενα, εναντίον Γερμανών. Και η ελληνική, η ελληνική κυβέρνηση δεν έστειλε ούτε δικηγόρο να παραστεί για να μην δυσαρεστηθούν οι Γερμανοί. Τα έλεγε ο προηγούμενος παπάρας από αυτόν. Το, ο προηγούμενος ανθέληνας άπατρης προδότης. Ο ποιος ήτανε μωρέ. Τα, τα λέγαμε εδώ τις δηλώσεις τους. Μπορείστε παρακαλώ. <Τι> ναι μωρέ τάξει δεν λέμε τώρα για τα παλιά λέμε για τα καινούργια εντάξει. Εντάξει, ευχαριστώ, εντάξει, μην γυρίσουμε τόσο πίσω τώρα Είναι γνωστή η ιστορία του Καραμαλίτη, η παλιάνα μου Μπορείστε, παρακαλώ Λαμπρινίδης, ευχαριστώ πολύ φίλε μου, να είστε καλά Αυτό το πράγμα λοιπόν, το Λαμπρινίδη Αυτό το πράγμα, είπε επιλέξει Για να, να μην δυσαρεστηθούν οι φίλοι μας οι Γερμανοί Δεν στείλαμε νομικό τμήμα στη δίκη Για να παραστεί εκεί πέρα Και έρχεται σήμερα το δόλιο, το δόλι. Ο άπατρης εθνοπαπαρο προδότης και σου λέει ότι κάναμε ένα βήμα μπροστά στο διστόμο. Τον αργύριο του δυστόμου πήγε, να τον ρωτήσεις. Τον γνωρίζεις τον αργύριο, ποιος είναι από το διστόμο; ρε, ρε, έλληνα, ρε, ρε, τι έλληνα, ρε, πώς να σε πω, ρε, Βλέξαμε και τα μπουτια μας τώρα να πούμε, όλοι οι Έλληνες Γρεκίλε, γρεκίλε, ε, γρεκίλε. Γενίτσαρε. Γενίτσαρε. ρε Σωστό Γεννίτσα μπράβο καλά Σωστό σωστό σκαριστώ Γενίτσαρε. δεν βρίσκονται, δηλαδή, διότι Δεν μπορείς ε, Αναρωτιόμουν την πριν κανιά εβδομάδα. Δεν μπορεί αυτός που παίρνει αυτά τα μέτρα εναντίον μια συγκεκριμένης ομάδας Και δολοφονεί Ένα τμήμα του λαού να είναι Έλληνας Και ο δολοφονημένος να είναι Έλληνας Δεν γίνεται για Γιαούρτσου τζουκλέρ. Καλό. Thank you. Γιαούρτσου τζουκλέρ. Τζουκλέρ. Τέλος πάντων. Δεν γίνεται. Πήγαινε πρώτα να μιλήσεις με τον Αργύρι στο δίσκομο. Με αυτόν τον άνθρωπο που έζησε τη σφαγή. Τα έζησε όλα αυτά και από τα μικράτα του κάνει αγώνα, τεράστιο, τεράστιο αγώνα και μετά έλα να μας πεις αυτά τα, αυτά τα ψέματα. Αλλά αυτά τα ψέματα περνάνε μια χαρά. Εδώ άλλος χτες μας έλεγε ότι είναι πατριώτης και ασχολείται χρόνια με την Ελλάδα. Χρόνια και χρόνια με την Ελλάδα. Απ' την... στόμα πώς κρατήσεις. Αρε ε, στόμα πώς κρατήσεις. πάντων. Υπάρχει λοιπόν πρόθεση Άκου τώρα τι είπε τώρα Ορίστε, ορίστε, ορίστε Έκλεισε το τηλέφωνο παιδιά Πάρα ξαναπάρτε, συγγνώμη It, baby, roll, you know right, right. Ακόμα παλεύουμε Λέει να καταλάβουμε το γρίφο με τις ελληνικές Αφού, ας παιδιά Άχτε ρε δε, της Ελληνικής ενέργειας και κουσιλιάς Α, σύμφτια δεν δουλεύει κανένα, ρε! Κανένας, σε δεν ενδιαφέρεται! Μπορείστε, εσύ! Καλώς Δεν είπα για τον Αργύρη, φίλε! Δεν είπα για αυτό τον Αργύρη! Θα σου διευκρινίσω τώρα! Ναι, αγώ, ε, ε, περίμενα, άκουσα μέρα Δεν είπα για τον Αργύρη Τον Ιωαννίνο Και βγήκε ένας φίλος Και μου είπε ότι είναι κλειφτοκοτάς Είναι ε, ο Αργύρης λοιπόν Κάτσε να σου πω και το ο, Δεν είπα για αυτό τον Αργύρη Ο Αργύρης κατάγεται Από το, από το δίστομο Εάν θέλετε Σας το έχω ξαναπεί Τέλος πάντων δεν γουστάρω να κάνω διαφήμιση Όποιος γουστάρει ας μπει να τα δει Λοιπόν έχουμε κάνει ένα Αφιερωματάκι στο Στο ραδιολόγιο Στο περιοδικάκι που διαθέτουμε Στο Ιντερνέδιο Όποιος γουστάρει ας μπει να δει και την ιστορία του Και τι έχει κάνει ο Αργύρης Λοιπόν λέγεται Είναι ο Αργύρης Σφουντούρης Και έζησε όλη αυτή την τρέλα στο δίστομο Και παλεύει ο άνθρωπος Χρόνια τώρα Για την ιστορία του διστώμου Είναι ο Αργύρης Σφουντούρης Δεν έχει καμιά σχέση με αυτό το σούργελο στα Γιάννενα Χωρίς παρακαλώ. Κατάλαβες φίλε Ευχαριστώ πολύ πάντως Και καλά έκανες και αντέδρασες Πολύ καλά έκανες Λοιπόν Κοίτα να δεις τώρα Αυτό το Ο οδόλης, Για να καταλάβεις για ποιον μιλάμε Αυτό το πραματάκι έχει... Όλοι έχουν την ιστοριούλα τους Για να είναι σε θέσεις αυτές που είναι Από το 1996 Μέχρι το 1997 Ήταν Πρόεδρος του Προγράμματος Μνημείου Ολοκαυτώματος Θεσσαλονίκης. Είναι οργάνωση και συντονισμός εγκατάστασης Μνημείου Ολοκαυτώματος Θεσσαλονίκης και συμμετοχή των Εβραϊκών Κοινοτήτων Ηνωμένων Πολιτειών, Ευρώπης, Αυστραλίας και των κυβερνήσεων Ελλάδας και Ισραήλ. Αυτός είναι ο δόλη. Αυτός είναι ο δόλη! Κατάλαβες που ήταν πρόεδρος. Όλη αυτή λοιπόν η Ευρωπαϊκή Κοινότητα είπα, Ευρώπης, Αυστραλίας, Αυστραλία, κυβέρνηση Ισραήλ, τον χώσανε τώρα να είναι και Υφυπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας. Εδώ θα μου πεις ολόκληρος Πρωθυπουργός σου φόρεσε φορά παρτίδα το καθήκη και ο υποψήφιος Πρωθυπουργός σου ήταν προχθές κάτω και έλεγε αυτά που έλεγε. Ορίστε. Δόλιος, δόλιος. Δόλιος, δόλιος. Δό, δό, δό, δό, ναι, ναι, δόλιος. Αυτό λοιπόν είναι ο δόλιος. Κατάλαβες που ήταν πρόεδρος. Όλοι είναι χωμένοι στη μάσα δικέ μου Όλοι υποτακτικοί με τουρλωμένο το lifestyle τους είναι Αλλιώς θεσούλα δεν έχει Ο Δόλις λοιπόν δόλιος Ορίστε Εβραϊκός κοινωτικό Ναι <Κι> Όχι μόνο <Κι> Ναι Τι ναι. <Κι> Λοιπόν δεν, ε... Ορίστε παρακαλώ να φέρεις σε, σε <laughs> <laughs> Έλα μπλάκα σου κάτω, ευχαριστώ πολύ! Ευχαριστώ, ευχαριστώ φίλε μου, ευχαριστώ, ντάσι. Έλα. <laughs> Όχι, μα θα δεις. Μα δεν άκουσες χθε την είδηση. Την είδηση δεν την άκουσες χθες. Που τους κόψαν το 15, το 16 και σε μια ώρα τον επανέφερε με μόνους. Ποιοι... Κάποιο άλλο μεταλλικό αντικείμενο θέλω so green, Να σε καλά φίλε μου Να σε καλά Λοιπόν παρεξήγηση μεγάλη <laughs> Λέει ένα φίλος εδώ αν μπορεί να νικηθεί η βλακία Φυσικά μπορεί να νικηθεί Πώς να νικηθεί Τέλος πάντων δεν μπορεί να νικηθεί Κάτσε να κάνουμε και εντύπωση Τι είπε ο Einstein, Είπε ο Ότι λέει η... Το σύμπαν και η βλακεία δεν έχουν τέλος. Αν και για το σύμπαν δεν είμαι σίγουρος κάτι τέτοιο δεν είμαι που ένστάιλ. Απ' είπα ο άνθρωπος Λοιπόν που λες... Το δόλιο αυτό πραγματάκι που βγαίνει τώρα α πούμε και μιλάει για αυτά τα πράγματα. Είπαμε. Προέδρος του προγράμματος μνημείου ολοκαυτώματος. Και εκεί συμμετείχαν οι ευρωπαϊκές... Οι, συγγνώμη οι εβραϊκές κοινότητες των ΙΠΑ. Καταλαβαίνεις μεγάλε ότι χωρίς το τουρλωμένο life and style δεν πας πουθενά. Αυτά είναι τα ανθρωπάκια που σε κυβερνάνε. Τι νομίζεις είναι. Λοιπόν, κανόνι βάρεσαν εταιρείες φωτοβολταϊκών ενώ υπάρχουν ε, ε, στη Γερμανία και φυσικά η Μέρκελ βιάζεται να φορτώσει τα φωτοβολταϊκά στην Ελλάδα. Ε, πού αλλού θα τα φορτώσουν. Με προγράμματα ήλιος, τα είπαμε αυτά. Είχε βγει και ο άνθρωπος εδώ και μας είπε ότι όλα αυτά είναι αρλούμπες, ο επιστήμονας. Λοιπόν, βρήκε λοιπόν και τα κάνει η Μέρκελ. Κυρία μου, κύριε μου, πολύ παλιά θα, θυμω, θα θυμόσαστε... θα θυμόσαστε, ίσως να θυμόσαστε... σας είπαμε λοιπόν ότι ο νέο, η νέα κοινωνία του διαδικτύου είναι πλημμυρισμένη κι αυτή από Ρουφιάνους και σας είχαμε μιλήσει για τον όροφο του Παπαντρέα που είχε δημιουργήσει εκεί με στρατιά μισθοφόρων ρουφιάνων και δοσίλογων οι οποίοι στα... στο ίντερνετ έβγαιναν για να κάνουν τα δικά τους ε λοιπόν αυτό απεδείχθη και για μία ακόμη φορά, κυρία μου και κύριέ μου αισθανόμεθα δικαιωμένοι αισθανόμεθα με μας πάρει τηλέφωνο ξέρεις να μιλάμε λοιπόν πάνω από 100 άτομα λοιπόν είχε προσλάβει ο για τα social media και αυτοί ξαμολιώτανε στο διαδίκτυο σε blog, σε φατσαμπούκια σε twitter, σε εφημερίδες παντού και έριχναν και δημιουργούσαν και τα και τα λιμπάν βέβαια βγάζει μάτι, μάλιστα ένα από τα μεγαλύτερα της Υπήρου, είναι εδώ δίπλα μας στα Γιάννενα αλλά έχουν κλειστά τα σχόλια αν έχουν άντερα ας τα ανοίξουν τα σχόλια λοιπόν αυτοί λοιπόν είναι πληρωμένοι πληρωμένοι από τον Παπαντρέα, εμοσταγής τύπη που το μοναδικό που τους ενδιαφέρει είναι να γλύψουν, να αρπάξουν κανένα κόκαλ. Ρουφιανάκι του Κιαρατά, οι οποίοι δεν πρόκειται να φτάσουν πουθενά στη ζωή τους και η μόνη τους επιτυχία ήταν να αποκτήσουν μια ταυτότητα πασοκίμ. Εκατό και πλέον άτομα. Τα ανακαλύψανε και στον όροφο του Παπανδρέα. Τώρα τι θα το, τους κάνουνε, θα τους χρησιμοποιήσουν για πάρτι τους. Τι την κάνουν την αστυνομία. Για πάρτι τους χρησιμοποιούνε. Οι φορτηγατζίδες τελικά την πατήσανε. Έρχεται νέος πόλεμος φορτηγατζίδων. Καλά παιδιά, εντάξει μην φάτε, έχουμε γλαρόσουπα. Από την 1 η 1 του 212 και όχι τον Ιούνιο του 2013 όπως τους είχαν υποσχεθεί Θα ισχύσει η απελευθέρωση των αδειών Καλά εντάξει Κυρία μου, κυριέ μου Επειδή πλησιάζουν οι γιορτές Και θα πας και στα αποσταλενόριστε Παρακαλώ Θα κάνουμε; Μα, τι έκανε και ο άνθρωπος που του κόψαν τη δουλειά, τι θα, κάνουμε. Τι θα κάνουν Τι φίλος Ρωτάει, ένας φουρτικατζής Λέει τώρα μας πήγαν 1,5 χρόνο πίσω Λέει και εμείς έχουμε κόψει επιταγές για 6 μήνες και βάλε Τι θα κάνουμε, φίλε μου τι θα κάνεις Απολύτως τίποτα Αν έχεις σπίτι ακόμα θα πηγαίνεις να ανοίξει την τηλεόραση να βλέπεις τον Bré-Tédéry Και την παρέα του να σου λέει πόσο καλός είναι ο Παπαδήμ θα Βλέπεις τον τόπιο Ρουφιάνο εδώ να σε ξεσκίσει, αυτό θα κάνεις. Τι θα κάνεις, απολύτω τίποτα δεν θα κάνει. Αλλά κυρία μου και κυρία μου, κυρία μου ειδικά σε εσά απευθυνόμεθα, διότι μια εκπομπή σαν τη δική μας δεν θα μπορούσε να μην σα βοηθήσει αυτέ τι άγιες μέρες που θα πάτε στα αγκαλά να, να μην είσαστε οι πιο όμορφοι της βραδιάς. Παρακαλώ να ακολουθήσετε τι συμβουλές μας ώστε να κερδίσετε τι εντυπώσει με το μακυλιά σα όταν θα εμφανιστείτε. Στο Revillon Και πριν ορμήξετε στο γουρουνόπουλο Και πασαληφθείτε με λίγα Ένα μακιγιάζ θα κάνετε Που ταιριάζει σε όλες τις επιδερμίδες Και είναι ιδανικό για το πάρτι των εγκτών Ειδικά για το Revillon Και είπαμε προσοχή Πριν ορμήξετε στο γουρουνόπουλο έτσι Τραβήξτε μια γραμμή Με το eyeliner Κατά μήκος του κινητού βλεφάρου Του κινητού βλεφάρου Δηλαδή του από πάνω Το από κάτω είναι ακίνητο με κατάλαβες έτσι Δες μια γελάδα Το από πάνω α, Λοιπόν. Και βάλτε Χρυσή μπέζκια Και μπόλικη μάσκαρα Στη συνέχεια βάλτε λίγο Γουζ κάτω από τα μήλα του προσώπου Και κατακόκκινο κρυγιόν Στα χείλη σας Σφινώστε και ένα μήλο και θα είσαστε ίδια με το γουρουνάκι που είναι στην πιατέλα. Oh, συγνώμη λάθος. Για να κρατήσει λοιπόν όλη τη βραδιά το εκτιφλωτικό αυτό χρώμα στα χείλη σας, πριν ορμήξετε στο γουρουνόπουλο, το ξαναλέμε, βάλτε λίγο κοντσίλερ και πούδρα. Έτσι λοιπόν ακόμα και η λίγδα του γουρουνόπουλου δεν θα βγάζει τα, το χρώμα από τα κατακόκκινα κερασί χείλη σας. Είδατε πως σας προσέχουμε βραδιμούλικα παρακαλώ τι παρακαλώ να μου δεις χτυπήσεις δουλεύεις καλά πελάμε τώρα Κυρία μου κύριε μου Α, καλά εντάξει ρε Γιαννάκι και εσύ βουλευτής θε να γίνεις αμα μάλιστα και ο μπέζος με τον κουβέλι βουλευτής και ο μπέζος Όλο το life and style στο Μάλιστα συναντήθηκε την περασμένη εβδομάδα με, το, με έναν εκπρόσωπο του κουβέλιο Μπέζος Και προσεγγίζει την α, δημοκρατική αριστερά και <Ρι> Καινούργοι βουλευτές στο, στο στερέωμα Πήξαμε στους βουλευτές Κυρία μου κύριέ μου Βέβαια ο κόσμος και είκεται Και το μνημομούνιο χτενίζεται Ορίστε παρακαλώ Όχι έκλεισε ο τηλέφωνος Με συγχωρείτε Υπάρχει ενωτική κίνηση ενωτική κίνηση κυρία μου κυρία μου. Α πα πα πα πα πα θα τρελαθούμε ορίστε μαρίζτε. Έλα. Βέζος ο ηθοποιός εθιοπίος. Γιάννης Μπέζος Ο εθιοπίος. Thank you, thank you. Μπέζος βέζος. Κυρία μου κυρία μου. Εδώ ο κόσμος χάνεται όπως είπαμε Και κόμματα, κομματάκια Από κόμματα, ξανακόμματα Συναντιόνται για να σε σώσουν ρε Ήθελα να ξέρω Τελικά τόσα πολλά λεφτά έχουν αυτοί Οι δημιουργοί των κομμάτων ρε παιδί Τόσα πολλά λεφτά Καλά οι βουλευτάδες που κάνανε κόμματα Τα παίρνουν χοντρά από τη Βουλή Οι άλλοι που τρέχουν πίσω από αυτά τα κόμματα Πώς ζουνε ρε μου Πώς ζουνε τέλος πάντων, διότι ξεκίνησε κύκλος συναντήσεων, άκου τώρα, κύκλος συναντήσεων. Αυτοί δεν κάνουν τίποτα άλλο, κάνουν συναντήσεις και ε, ε, τα κόμματα και κινήσεις της αριστεράς. Ποια είναι η αριστερά, η ενοτική κίνηση. Ποια είναι η ενωτική κίνηση, ο Κοτζιάς, ο Κουρουμπλής, ο Μητρόπουλος και άλλα καλά παιδιά. Αυτή είναι η ενωτική κίνηση. Και θέλουνε λέει να συναντηθούν με τη Δημάρ, ποια είναι η Δημάρ, ο Κουβέλης και, και το η πια είναι η Παπάρ, δεν, η Παπάρ είναι άλλη, η, το άρμα πολιτών και βάλε. Μιλάμε δηλαδή, η απορία είναι πως άλλο που τα βρίσκουνε αυτά, που τα βρίσκουνε αυτά και τα λεφτά απορία, λέμε τώρα απορία. Και δημιουργούν κόμματα από κόμματα και κινήσεις Και όχι μόνο αυτό Τραβολογάνε και ένα καροκόσμο εκεί Για να συζητάνε, να συζητάνε, να συζητάνε Να λένε τι Δηλαδή ρε μεγάλε τώρα αν δεν σε σώσει ο Κουτζιάς Και ο Μητρόπουλος Ποιος θα σε σώσει τώρα μεταξύ μας δηλαδή Στο σουφλί λοιπόν Τα πήρε στο κρανίο ένα τι ήταν αυτός τέτοιος Χρόνια άνεργος, 49 χρονών Τα πήρε στο κρανίο Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση Του θόλωσε το μυαλό Και χαράματα χθες Αφού είχε τα είχε κοπανήσει Αποφάσισε να διαμαρτυρηθεί Και να καταλάβει το αστυνομικό τμήμα στο σουφλί Μπήκε λοιπόν με ένα G3 μέσα oh, Και είχε το όπλο κάτω από τον μπουφάν oh, <συσίλωσαι> Απήλυσε τους αστυνομικούς Ευτυχώς δεν έγινε τίποτα περαιτέρω εκεί. Θα <μιλίκι> πιο πει ο άνθρωπος μέσα στην τρέλα του. <μιλίκι> Τέλος πάντων. <μιλίκι> <μιλίκι> <μιλίκι> Τώρα ο πράσινος θείας, που σπουλές φίλε μου, συνεχίζει την, ε, την παράστασή του <μιλίκι> εκτός από την, από την μνημουνιακή κίνηση. <μιλίκι> η Πάσκοτα, θα με που δεν ξέρω τι είναι Πάσκατα. <μιλίκι> πάσκατα, Πάσκατα. <μιλίκι> Και ο Τα, Πασκατά το ίδιο είναι λοιπόν ε, βγάλανε αφίσα με τον μπ, μπάγκαλο ξεβράκωτο να λέει ε, κοίτα ποιος μιλάει ο αποτυχημένος ο κομμουνιστής, ο αρχιφασίστας, ο αρχιμαλάκας ήθελα να γράψουν αλλά δεν το γράψανε καταλαβαίνεις γιατί κάνει τζίζ θα τους βάλουνε πρόστιμο ούς τα μας καταστρέψατε τη ζωή ποιάς τα λέει αυτά ο Πασκατά, ο Πασκοτά ο Πασκοτά πρόσεξε τώρα αυτοί οι οποίοι στηρίζουν με νύχια και με δόντια κάθε πολιτική η οποία εφαρμόστηκε στην Ελλάδα τα 30 τελευταία χρόνια. Κάθε πολιτική που οδήγησε μια πατρίδα εδώ που την οδήγησε, όπω και ένα κομμάτι του ελληνικού λαού. Αυτοί λοιπόν λιδωρούν υποτίθεται τον πάγκαλο και τον έχουν ξεβράκοντα τον άνθρωπο εκεί πέρα. Και το θέμα είναι το εξή τώρα. Ε, εντάξει, δεν καλεί σε να διαλέξει μεταξύ Πασκατά και πάγκαλο ε, Αλλά το θέμα είναι. Πότε είχαν ηθική αυτοί και θα την τηρήσουν τώρα Καλά ο Πάγκαλος είναι γνωστός για την ηθική του Οι Πασκατάδες πότε είχαν Είναι πράσινοι συνδικαλιστές οι άνθρωποι Και επιτίθενται εναντίον του Πάγκαλου Κατάλαβες Είναι οι ίδιοι Οι οποίοι βλέποντας μια καινούρια κατάσταση στην Ελλάδα θα πάνε να δηλώσουν την υποταγή τους και θα γίνουν τα καινούρια σκυλιά του συστήματος Μουσική διότι Μουσική λέει ο πρόεδρος ο πρόεδρος του ΕΟΦ θα κινδυνεύσουν ασθενείς αν κοπούν φάρμακα εντάξει τι θα κάνουν δηλαδή τι θα κάνουν οι ασθενείς που δεν παίρνουν τα φάρμακα ο καρκινοπαθή, ο καρδιοπαθή, ο έτσι, ο αλλιώς, ο αυτός. Τι θα κάνει, Αυτή είναι η πολιτική. Αυτή την πολιτική στηρίζουν οι συνδικαλιστάδες Και τους συνδικαλιστάδες τους στηρίζουν κάποιοι άλλοι. Κατάλαβε. Και βγαίνουν τώρα και κάνουν τα κόλπα τους με αφήσει με αντιμνημονιακή κίνηση. Εκείνα δεις. Α το διαβάσω καμιά μέρα, αλλά δεν στο διαβάζω ειλικρινά, διότι θα κάνεις με Δεν μιλάω για όλους, για μερικούς μιλάω, έτσι. Που έχουν ευαίσθητους στο μάχη. Τι αγαπάει η Μέρκελ. Η Μέρκελ, η Μέρκελ, η Μέρκελ. Υπερασπίζεται τον Βούλφ για την αγορά κατοικία. Ποιος είναι ο Βούλφ? Ο Βούλφ, λοιπόν, Our... είναι πρόεδρος... Uh... Γερμανία, διακοσμητικός βέβαια πρόεδρο Και τον κατηγόρησαν εκεί πέρα Ότι το 210 Αγόρασε μια κατοικία με δάνειο Από ένα πλούσιο προσωπικό του φίλο Μιλάμε για μεγάλα λαμόγια τώρα Άστα τα δάνεια Και εδώ με δάνεια το είχε πάρει ο Ανδρέας στο σπίτι Το κολόσπιτο που έλεγε ο Αλής του Μνήμης Γιαννόπουλος Με δάνεια από το φίλο του τον Παπούλια Από τον έμπορο όπλων των Πώς τον λέγανε τον έμπορο όπλων. Με δάνεια. Από φιλαράκια το είχε πάρει το σπίτι. Έτσι λοιπόν και αυτό ο, ο Αυτός ο Βούλφ. Ο Βούλφ λοιπόν τον ε, κατηγορήσαν. Αλλά η Μέρκελ με ποιον θα ήταν τώρα. Με τον Βούλφ. Σου λέει τι πήρε ο ανθρωπάκο. Ένα κολόσπιτο. Παίζει το ρόλο του Γιανόπουλου τώρα η Μέρκελ. Λίτα! Βέβαια, πολλοί συνταξιούχοι στην Γερμανία καταφεύγουν στη μερική απασχόληση. Διότι μην νομίζετε ότι δεν έχει πρόβλημα εκεί και... και ο, ο εργαζόμενο λαός Το θέμα λοιπόν η διαφορά με τους Γερμανούς είναι το σκάσα και κολύμπα Το δούλεψε για τη Γερμανία και καν... Αυτή είναι η διαφορά Όχι ότι δεν έχουν πρόβλημα κυρία μου και κυρία μου Οι άστογες στην Αμερική αυξάνουνε, αυξάνουνε δραματικά Όπως είπαμε την προηγούμενη φορά υπολογιούς του Γιώργου 40-50 εκατομμύρια ε, επίσης μια έρευνα έδειξε ότι στους δρόμους κοιμούνται γύρω στα 2 εκατομμύρια παιδιά Αμερικανόπουλα Και αυξήθηκε γύρω στο 40% ο αριθμός των αστέγων παιδιών Όπως είπαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Τα τελευταία 4 χρόνια μόνο κυρία μου και κυρία μου Παρακαλώ. Και καταλαβαίνετε ποιος είναι ο κίνδυνος για ένα παιδί να μείνει χωρίς στέγη. Καταλαβαίνετε τι μπορεί να περνάει αυτό το παιδί Καταλαβαίνετε Λέμε τώρα Δεν καταλαβαίνετε Αλλά τέλος πάντων ε, Εσείς έχετε δει το κοριτσάκι με τα σπίρτα Και καταλαβαίνετε να. Λοιπόν το 42% αυτό το παιδιό Να σας ενημερώσουμε φίλοι και φίλες Ότι δεν είναι πάνω από 6 ετών Κατάλαβες Και αυτά τα παιδιά Εξαρτώνται από μανάδες που πάσχουν από χρόνια νοσήματα Είναι στον δρόμο Όπως καταλαβαίνετε Είναι όλα μαύρα, είναι όλα μαύρα Που θα έλεγε και ένας φίλος <Συσχελίδι> <Συσχελίδι> Όπως uh, Έχουμε τραυματίες Μας φαίνουν uh, τραυματίες Από τη Λιβύη ε, στα νοσοκομεία εδώ στην Ελλάδα πάνω από 2.300 οι Λίβιοι τραυματίες και συνοδοί έχουν εισαχθεί τους τελευταίους μήνες στα ιδιωτικά νοσολεωσιλευτήρια κυρίως της Αθήνας και Θεσσαλονίκης mm -hmm. για παροχή φροντίδας με σοβαρά τραύματα mm -hmm. έμπαινα στη Λιβύη, δεν είναι γνωστό του τι έγινε γιατί το κρύψαν όλα τα τα μίντια από κάποιους οι οποίοι ε, μπορούσαν και έπιαλαν εικόνα έβγαζαν εικόνα από τη Λιβύη και κυκλοφορούσαν στο διαδίκτυο κάποιες κάποια πράγματα oh, Λοιπόν Λοιπόν Αυτά τα άπαμε από όταν ξεκίνησε το πράγμα εκεί Να μην επαναλαμβανόμαθα Διότι κουράζουμε τους πιστούς ακροατάς Παπαπαπα Όχι θα με πάρει τώρα να πει Τι λέγουτι, Τι λέγουτη Τέλος πάντων κυρία μου και κύριέ μου Λοιπόν, ε, συγκρίνοντας τις ε, εποχές, δεν αλλάζουν. Τώρα βγαίνουν όλοι αυτοί οι βουλευτάδες, ε, αρχηγοί κομμάτων, ε, τρανί και μεγάλα στελέχη των κομμάτων και σου λένε «Εντάξει μωρέ, θα πρέπει να πάει παραπίσω η κυβέρνηση, θα πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της η κυβέρνηση και τα λιμπάν και τα λιμπάν». Και σαν σήμερα λοιπόν, το 20 Δεκεμβρίου του 1970, ο Γιώργος Παπαδόπουλος δήλωσε πως οι εκλογές θα γίνουν όταν αυτός, ως φορέας εντολής του ελληνικού λαού, εκτιμήσει ότι μπορούν να γίνουν. Απλά λέμε ότι αναγκάζεσαι, αναγκάζεσαι, αναγκάζουν οι περιστάσεις και οι καταστάσεις, όταν βρίσκεις σε τέτοιες θέσεις, να χρησιμοποιείς τα ίδια λόγια. Τα ίδια λόγια, κυρία μου και Ακριβώ. Αλλά, όπως είπαμε... Καιρός φέρνει τα λάχανα, καιρός τα παραπούλια. Yeah. Γιατί το άπαμα αυτό, yeah. α έτσι γενικώς. Κατάλαλα, κατάλαλα Αμάν τα Ταλιμπάν, Νάτος, ναι Ναι, ναι, εντάξει Μόλις χτύπησε ο Ταλιμπάν της κυρίας Παπαρίγα Καλημέρα Αλέκα, αφού θες να της πούμε καλημέρα Γιατί να μην της πούμε Η καλημέρα είναι του Θεού, του Θεού του δικού του Susan, Ρωτήσαν τον Παπαγιοργόπουλο που βρήκε τα λεφτά Και τα βρήκε από συντάξεις και πήγε... Άρα παιδιά τώρα, μεταξύ μας μιλάμε Μεταξύ μας μιλάμε Τα στραβά μάτια που έκανε η κοινωνία τόσα χρόνια Για την ειδική της βόλεψη Θα τα πληρώσει μέχρι κεραίας Μέχρι κεραίας Όπως το ακούτε Μέχρι κεραίας θα τα πληρώσει Αυτού του στυλ ανθρωπάκια ήθελαν για να βολευτούνε, Αυτού του, Αυτά τα ανθρωπάκια θα τους οδηγήσουν στο, στην Εσχατιά στην, Όταν μιλάμε για την Εσχατιά Μιλάμε για την Εσχατιά Ακόμη δεν έχουμε δει τίποτε Και θα το λέμε κάθε μέρα αυτό Ότι ακόμη δεν έχουμε δει τίποτε Ότι βγαίνει τώρα α πούμε Σου λέει ε, ε, ε, ε, Σας είπα χθες νομίζω το είπα, Ότι δεν θα αργήσουν οι μέρες Που θα αρχίσουν να βρίζουν Να βρίζουν το Όλο το λαό Γιατί δεν τους ανέτρεψε βία Θα δεις ότι θα συμβεί και αυτό θα συμβεί και αυτό. Ξεκίνησε ο Χρυσοχοίδης έμμεσα να τα λέει, δεν έπρεπε να υπογράψουμε το μνημόνιο και ο Παπαντρέο έπρεπε να είναι σε απικία και τέτοια. Ε, λοιπόν, θα δει εντό των ημερών ότι θα αρχίσουν να βρίζουν τους πάντες και τα πάντα γιατί δεν τους ανέτρεψαν βία. Θα δει άλλο να λέει, δεν έπρεπε να κάνετε επανάσταση, να μας κρεμάσετε, να μας δικάσετε. Εσείς φταίτε. Είναι ακριβώς ίδιο με το δημοψήφισμα, αφού τον έχω ο Παπαντρέα μετά ήθελε να σε, σε, σε ρωτήσει αν θέλεις το αγούρι ή δεν το θέλεις. Αυτό, κατάλαβε. <συρήνδε> κυρία μου, κύριε μου, να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι. <συρήνδε> να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ <συρήνδε> να μείνετε στο ραδιόφωνο γιατί θα ακολουθήσουνε... <συρήνδε> δεν θα ακολουθήσουνε. Δεν θα ακολουθήσουνε. Είναι άρρωστη η τούλα και θα την πάει στο γιατρό <συρήνδε> α, ο Γαναλάχη. <ο> <συρήνδε> Κυρία μου, κυριέ μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την, uh, την ακρόαση, τις παρατηρήσεις σας. Να είσαστε πάντα πολύ καλά όλοι, για και χαρά σας. <συριακόνι> I did, I shot her Way down on the ground I gave her a gun I shot her Πιμ,